Φύτρα παρανόμων ενεργειών είναι. Τα υπόγεια των, του, του τεχνίου είναι εργοτάξεων παραγωγή Μολότοφ και πράξεων προπαρασκευαστικών σαν και αυτό που ζούμε. Νέα εκδοχή αυτή. Δεν κουκούλα. την έχουμε ξανακούσει. Ιδιώνυμο η, η κουκούλα. Τρίτον, η Μολότοφ και μόνο που την κρατάει είναι έγκλημα. Δεν χρειάζεται να τη ρίξει. Και Νόμα, του αστυνομικού. Και του θα... αστυνομικού κύριε Πρόεδρε. Πώ είπατε. Και, και για τον κουκουλοφόρο αστυνομικό. Ο κουκουλοφόρο αστυνομικό εκτελεί εντολέ τη πατρίδα. Ο κουκκουλοφάρος του νομικούς εκτελεί εντολές της πατρίδας. Ο κουκκουλοφάρος του νομικούς εκτελεί εντολές της πατρίδας. Ελληνικές λαές, ζήτω η δημοκρατία.